Στοίχη 14-29 από Ιωάννου του Βαπτιστού. 14. Και ήκουσε ο βασιλεύς Ιρώδης περί του Ιησού και περί των έργων αυτού και των μαθητών του, διότι έγινε φανερών και γνωστών το όνομα του Ιησού. Και έλεγε ο Ιρώδης ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναισθήθη νεκρών με νέα και με νέα χαρίσματα από τον Θεών και δι' αυτό οι υπερφυσικές δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. 15. Άλλοι δε που εσύγχυζαν τον Ιησούν με τους παλαιούς προφήτας, έλεγον ότι αυτό είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε έλεγαν ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους προφήτας. 16. Όταν δε ήκουσεν ο Ηρώδης αυτά που έλεγαν οι διάφοροι για τον Ιησούν, είπεν ότι αυτό είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών. 17. Και είπαν αυτά ο Ηρόδη διότι αυτό ο ίδιο έστειλε και συνέλαβε τον Ιωάννη και τον έριψε δεμένον στην φυλακή νεκτεία τη Ηροδιάδο που ήταν σύζυγο του αδελφού του Φιλίππου και ο Ηρόδη την πήρε σύζυγων. 18. Έγινε δε τούτο αιτία τη φυλακήσεω του Ιωάννου διότι έλεγε ο Ιωάννη στον Ηρόδη ότι δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχει σύζυγων τη γυναίκα του αδελφού σου, ο οποίο ζει ακόμη. 19. Η δεη Ρωδιά εκράτη μέσα τη μίσο κατά αυτού, και ήθελε να τον φωνεύσει και δεν είναι δύνατο. 20. Δεν είναι δύνατο δεη Ρωδιά να φωνεύσει τον Ιωάννη, διότι ο Ιωάννη εφοβεί το αυτόν και δια των σεβασμών που του είχε ο λαό, αλλά και διότι τον εγνώριζε ω άνθρωπο δίκαιον και άγιον. Και διότι τον διαιτήρησε την ζωή. Και όταν τον νοίκουσε κάποτε στην φυλακή, πολλά από εκείνα που τον συνεβούλευσε ο Ιωάννη τα έκαμε. «Κι ο Σάκης συνήντα τον Ιωάννην τον οίκουε με ευχαρίστηση. 21. Και όταν ήλθε η μέρα που έδιδαν ευκαιρία εις την να εκτελέσει τους σχεδιών της, όταν δηλαδή ο Ιερόδης διδαγενέθλειά του έκανε δείπνον στου τους μεγάλους άρχοντας και στους ανωτέρους αξιωματικούς του στρατού και εις τους τη της Γαλιλαίας, 22. «Και εμβήκεν αυτοί η δία η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και χόρευσεν δια η θηγατέρα άσεμνων και πολύ εξευτελισμένων και ήρεσεν στον τον και στου καθισμένου μαζί του στο τραπέζι» είπε ο βασιλεύς στο κοράσιον «Ζήτησέ μου οτιδήποτε θέλεις και θα σου το δώσω» 23 «Και τις ορκίστη ότι θα σου δώσω ό,τι και αν μου ζητήσεις έως το μισό βασιλειών μου» 24 «Εκείνη δε βγήκε και είπε στην μητέρα της» «Τι να ζητήσω» αυτή δε είπε. «Ζήτησε την κεφαλήν του Ιωάννου του Βαπτιστού». 25. «Και με βήκαν εκείνη αμέσως βιαστικά εστων βασιλέα και με βηκαν εκεινη αμέσω λέγουσα. «Θέλω να μου δώσεις αυτήν την ώρα και χωρίς χρονοτριβήν μέσα στο πιάτο την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». 26. «Και ο βασιλεύς καταλυπήθη διότι είχε βάλει όρκους». Ήσαν δε παρόντες και αυτοί που εκάθενε το μαζί του στο τραπέζι, εις τους οποίους δεν ήθελε να παρουσιαστεί ψεύτης και επίορκος. Και μολονότι ελιπεί το πολύ να θανατώσει τον Ιωάννη, δεν ήθελε σε να τσαρνηθεί και να αθετήσει την υπόσχεσή του. 27. Και αμέσως ο βασιλεύς έστειλε έναν στρατιώτη από τους σωματοφύλακάς του με την διαταγή να φέρει την κεφαλή του Ιωάννου. 28. Αυτός δε πήγε και τον αποκεφάλισε στην φυλακή και έφερε μέσα στο πιάτο την κεφαλή του Ιωάννου και την έδωκεν στο κοράσιον και το κοράσιον την έδωκεν στη μητέρα της. 29. Και όταν ήκουσαν τούτο οι μαθηταί του Ιωάννου ήλθουν και σήκωσαν το λείψανόν του και το έβαλαν μέσα εις μνημείον.